Και την ψή. Καλή σα μέρα, κυρίες μου και κύριοι. Κυρίε μου και κύριοι, καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στο 101,5. Κυρίες μου και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Λαζάρου, για τις παρατηρήσεις σας. Ναι <Τι> που λέτε... Καλημέρες πολλές τους φίλους του ραδιοφώνου ΑΕΤΟΣ, την Κουζάνη, Κώστας Γιώνης, Ελεύθερη Ραδιοφωνία, το Λεμαΐδα Σέρβια. Καλημέρα στους φίλους στην Κύπρο, Art FM, του τον Νίκο του Αμάραντου, στον ΕΜΕΑ ΠΡΕΣ. Καλημέρα στους φίλους όλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω Ιερού Ιντερνεδίου. Καλημέρα σε όλους σας. Μιζούρι Μουσική Πού θα πάει Μιζούρι Μουσική Επειδή μόνο η τελεία Είναι αυτή στην οποία μπορούμε να ελπίζουμε Μιζούρι Μουσική Φαντάζομαι να είδατε τι έγινε του πήραν παραμάζουμε στο Μιζούρι τους πάντες για την απόφαση του δικαστηρίου, τη γνωστή, όπου οι ένωροι, οι λευκοί ένορκοι αναρωτήθηκαν μα δεν χρειάζεται να γίνεται καν δίκη για το θάνατο του τον εμψυχρό θάνατο από αστυνομικού του, του πεδακίου εκεί. Και στο Μιζούρι γίνεται το έλενα δεις». Ο Μπάμιας ε, συνιστά αυτό μια το λάδι τρει κάπου θα ξεσπάσει. Δεν γίνεται άλλο. Δεν γίνεται άλλο. Με τι κυράδε μαζεμένε στο, στο Μουσείο τη Ακρόπολη με τι πετρόλ γούνε, με τα κρυστάλλινα ποτήρια και καλά να ήταν από, το, από την περιουσία του πάει στο διάλο που την έχουν βγαλμένη με τον ιδρώτα του. Αλλά εσύ σφαγμένο να πληρώνει και το μπρικ τη κοιράσα, τη μποτοξένιας στο Μέγαρο... στο Μουσείο της Ακρόπολης για τη Χάφνγκτον πόστ; Ε, τραβηγμένο είναι ρε Έλληνα, αλλά συνηθισμένο είσαι. Συνηθισμένο είσαι, αλλά λέμε η Τελεία, λέμε τώρα η Τελεία, Μιζούρι. Μουσική Μιζούρι σου λέω. Μουσική ε, βέβαια. Αν δεν πήγαινε ο σκουρλέτης με... Ε, το παπουτσάκι Πε, κοιτάξτε είναι το θέμα όταν ε, πήγανε να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους να προσκυνήσουν τον καινούριο αγάτης της περιοχής τη Huffington Post. μιλάμε κούδες κούδες οι απαταιώνες μπείτε ε, έχω γράψει ένα σχετικό αρθράκι το Μπουρλότο είναι σχετικό το αρθράκι μπείτε και έχει ένα link μέσα στο άρθρο να δείτε τις φωτογραφίες αυτών που προσέρχονταν για να φιλήσουν εκεί το, πώς το, λένε, το το γουβάκι, το πασούμι του καινούριου <Κι> Αγαχάν που ήρθε, της Huffington Post. Όλα τα είχε η Μαριωρή, είχε εδώ τα ανεξάρτητα μέσα μαζικής εξαθλίωσης, ήρθε το top, η Huffington Post. Θα θυμόσαστε που λέγαμε ποιος διεργάνωνε τι συνάξεις για να μιλήσει ο Γιουργάκης ο Παπαντρέας για το Global Government. Global Government ε, α, Θυμόσαστε ποιο θα οργάνων αυτά Η Αριάνα Ναι δε. Ναι, η Huffington Post Ήρθε τώρα έκανε και ελληνικό τέτοιο ε, Να μην ταΐσει και πέντε άλλους εδώ πέρα Να τους έχει του χεριού της Να μην πως θα τα... Οπότε μπείτε λοιπόν εκεί οποίο θέλει Στον Μπουρνότο διαβάστε το Και πατήστε και το link εκεί στις φωτογραφίες Να δείτε όλα τα μπουμπούκια μαζωμένα Μιζούριοι Μιζούρι σου λέω Κυρία μου και κυριέ μου Όμως εμάς εδώ πέρα Μας απασχολούν άλλα πράγματα Στο τσάκ να διασπαστεί το Πασόκ Όχι τι τραβάμε Έλα παρακαλώ Καλό το φίλο μου Καλά καλά σε καλά <laughs> Έλα φίλε μου. Mm. Ναι! Κάτσε να δει. Ναι. Ναι. Στολίω. Αν yeah. ah, δεν ξέρω τι να σου πω Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. τίποτα δε, δεν τους νοιάζουν ούτε παιδιά τους ούτε τίποτα. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Όπως το λέει. Τίποτα, όπως τον. Τίποτα, ναι, ναι. Τίποτα. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά φίλε. Είναι λέει μαζωμένοι οι γονείς ψάχνουν να δουν τι γίνεται Μου λέει ο Αντώνης εκεί τα, τα παιδιά τους με τα σχολεία Δεν ενδιαφέρεται κανένας Ποιος δεν ενδιαφερθεί ρε Αντώνη Δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους όπως το λες Θα ενδιαφερθούν για τα κρυστάλλινα ποτήρια Παρακαλώ Καλημέρα Καλημέρα Καλημέρα πολλά να ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ Είσαι εντροσφορμάδο μόρτε ναι, ναι. Κάποιο φίλο που διάβασε το άρθρο ε, επειδή είχε, ε, συνέπεσε, σι, σαν σήμερα, είναι η αναθύναξη τη γέφυρα του γοργοπότα μου. Σημειώνουμε στο άρθρο ότι αν εκείνοι λοιπόν, έβλεπαν μπροστά του ότι θα προσκυνάνε τη, την κάθε Αριάννα Χάφινγκτον με τα σιλικονάτα βυζιά, οι Ελληνάρε, οι, οι Παναστάτε, θα πήγαιναν κι αυτοί να φάνε μια μερίδα πατσά γιατί μπρικ δεν υπήρχε τότε. Είναι μαθμένο σου κορλιάτ το μπρικ, δεν γίνεται. Για ε, το μεταξύ να σας πω κάτι Θα το πω σε εσάς που ασχολείστε με το διαδίκτυο Γιατί οι άλλοι εντάξει δεν μπορούν Ψάξτε και βρείτε από τον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι μόνο Ένα βιογραφικό του σκουρλέτη Θέλω όποιος γνωρίζει Όποιος μπορεί να βρει Γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο Πρέπει να ξέρουμε Σπούδασε, υπηρέτησε την πατρίδα Έχεσε, έκλασε δηλαδή, Αν βρείτε βιογραφικό του σκουρλέτη Ελάτε και βάλτε τόμου Στη τσέπη Λοιπόν πήγε ο σκορλέτς πολλές Να πιει μπρίκ Όχι να φάει μπρίκ mm -hmm. Αντώνη μου ποιος, αυτό που λέ, αυτό, Έχεις απόλυτο δίκιο Εσένα σου έρχεται να αυτοκτονήσεις Νιώθεις ένα τούβλο από τον τοίχο μου Ο τοίχος μου δεν είναι τούβλινος Είναι πέτρινος mm -hmm. Λοιπόν Δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους Δεν βλέπεις τι γίνεται με τα πανεπιστήμια Δεν βλέπεις την απαξίωση Δεν βλέπεις ότι τα παιδιά πώ τα αντιμετωπίζουν. Δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά τους Αλλά τι γίνεται όμως, πρόσεξε Υπάρχει η τελεία σου λέω Δεν μπορεί κάπου Κοιμάται αυτή η πόρνη η τελεία Από, από κάπου θα, θα ξεκινήσει Δεν γίνεται, δε, δεν γίνεται διαφορετικά Τόση, τόση τομαροσύνη Πια, όπως το λες Να μην ενδιαφέρονται Ούτε για τα παιδιά τους Μπροστά στο, στο γύλιο Και στο λιπτά, τα του κόμμα τα το λιπτάκια του κόμμα η Τσίπρας, η Σαμαράς και ή Βινιζέλος Οι άλλοι όλοι να πάνε να ξεκατάλαβες τώρα Μεγάλε Δυστυχώς δυστυχέστατα, Αυτά περνάμε Και πρέπει να ασχοληθούμε Με τη διάσπαση η οποία επίκειται Στο πατριωτικό Πασόκ Τι να σου λέω τώρα Έστειλε επιστολή ποιος τώρα Ο δολοφόνος Παρακαλώ Τι να Χρόνια πολλά της Κατερίνας, να σε καλά. Χρόνια πολλά για τον Βοργοπόταμο, χρόνια πολλά για τον Αργοπόταμο. Ναι. ναι για τους λομπονίτες όλους. Έχετε και εκεί στην Κουζάνη έναν. Ναι. ναι. Δεν έχετε, έναν τον ξέρω εγώ δηλαδή. Τι είναι και υποψήφιον Ελά, γεια, γεια. Γεια σου κοστάκι μου, να σε καλά και στην Κουζάνη. Καλημέρα και στο... θα στον Θανάστο Δάση εκεί του Κουζάνι Live. Λοιπόν, που λες, μεγάλε, ε... πρόσεξε τώρα, με τι ασχολείται η κοινωνία. Ο... ο Γιουργάκης ο Παπαντρέας, ο δολοφόνος ψυχών συνειδήσεων και ανθρώπων, όλο το σόι του δηλαδή, έτσι, έστειλε επιστολή για συνέδριο και εκλογή νέου προέδρου και, και με τον Τσαχινίδη, το, σα... το Μοραίτη. Εκείνο το, το Γερουλάνο Το θυμόσαστε το Γερουλάνο πριν Όταν ήταν υπουργό πολιτισμού Είχε δώσει <coughs> Με συγχωρείτε 50 εκατομμύρια ευρώ Για ένα συνέδριο που θα έκανε η μαμά στη, Σε δυο χρόνια τρία Στην Αμερική στην Με αυτού τώρα λοιπόν Ο βραγκούσης Ξεκινάει ο Παπαντρέας Καινούργιο ανέκδοτο Ξεκινάει ο Παπαντρέας Καινούργιο ανέκδοτο Η κοινωνία είναι αυτή που είναι μεγάλε αλλά, βαρέστε σάλπιγκες Βαρέστε little, little. So Βαρέστε κι άλλο σου λέω, βαρέστε Βαρέστε κι άλλο Βάρεσαν οι σιρήνες, έρχεται η νεολαία του Γιώργου, του, του Γιουργάκη του Παπαντρέου και δίνει ραντεβού την Παρασκευή, μέσω Facebook φυσικά και κάναμε και ανάρτηση στο YouTube, στο YouTube Άρε σκόπ που θέλετε ρε τσογλάνια διότι είσαστε πραγματικά τσογλάνια Θέλετε μεγάλο σκόπ, έτσι το λένε εδώ στο χωριό μου Είναι η διαδικτυακή νεολαία του Γιουργάκη του Παπαντρέα στις 28 Νοεμβρίου Διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη Στο Βελίδιο Συνάντηση με σύνθημα. Σεσμός κάνει αυτή τη στιγμή Με σύνθημα. Εμείς πάμε εσύ θα έρθεις Αυτά λένε τα τσογλάνια Του Γιωργάκη του Παπαντρέου Διότι περί τσογλανιών πρόκειται Δεν βλέπουν γύρω τους Τίποτε τα τσογλάνια Παρακαλώ Εμείς πάμε εσύ θα έρθει. Ναι, ναι μπράβο, μπράβο, μπράβο Στα σκατά λέει ένα τηλεακροατής Εσεί τραβάτε στα σκατά Εμείς δεν θα έρθουμε Λοιπόν έχουν δημιουργήσει και σελίδα στο facebook Και έχουν αποστείλει 4.000 προσκλήσεις σε 4.000 ζώα Λοιπόν, είναι η νεολαία του Γιωργάκη του Παπαντρέου Ναι σου λέω, έκανε και νεολαία ο Γιοργάκης. Σα μομπαρδίζουν, ει! Συγέσα! Σου κ, σούκ! Μόλι συνειδητοποιήσαμε μεγάλε ότι ούτε τελεία πρόκειται να υπάρξει σε αυτό τον τόπο που αποκαλείται ακόμη η Ελλάδα ούτε τελεία δεν πρόκειται να υπάρξει μιλάμε αυτό δηλαδή μένω και σε αυτά που μου είπε ο Αντώνης αλλά να σε πρόσεξε έχουνε μούτρα τα πασοκομουρόπεδα και κάνουν αυτά που κάνουν Θα μου πεις εδώ έχει μούτρα ο Παπαδρέας Και κυκλοφοράει και σου όπως είπε Δεν τον άφησα να κάνει την, εφτα, την επανάσταση Το ανόητο Έχει μούτρα και, και κυκλοφοράει ο Κουρέλας Ο Βενιζέλος όλοι αυτοί Δεν θα βγει η νεολαία του Γιουργάκη Σε παρακαλώ πολύ κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου Παρακαλώ Α. Ναι, ναι, ναι, ναι. <σταλεί> ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως το λες φίλε Η γενιά του χίλια πεντοκουάησε η και χίλια <13, σταλεί> τροκουάησε Θα πάμε στο βουλευτή να μας κάνει Γενοβολάει μεγάλε <σταλεί> Και το ερώτημα το μεγάλο Είναι Η ανεξέλεγκτη παραγωγή έκανε καλό Στο δίποδο που λέγεται άνθρωπας <σταλεί> Διότι εδώ πρόκειται για ανεξέλεγκτη παραγωγή Μεγάλε η λιονταρίνα μυρίζει για να πάει να απαυτοθεί να φτιάξει λιονταράκι Εδώ μπαμπάτε σκύλια λέστε και παπαντρεάκια φτιάνουμε Αυτά συμβαίνουν σε αυτό το λαό μεγάλε ο οποίος μη του θίξει στον πρόγονα, Χώρια που τα ξέρει όλα Ξέρει σου λέω τώρα να πούμε και τα λιμπάν και τα λιμπάν Γελάω με κάποιους τύπους οι οποίοι έσκυζαν τα βραχιά τους και έτρεχαν να μαζέψουν 1,5 εκατομμύριο, και του μάζεψαν τελικά. Όταν έτρεχαν να, να υπογράφουν για το Γιουργάκι, να του δόκουν το δαχτυλίδι, 1,5 εκατομμύριο Ζάτορα πήγαν εκεί. Έτσι. Αυτά τα Ζάτορα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά γελάω με έναν τύπο, ο οποίο έσχιζε τα βράκια του την εποχή εκείνη, και τώρα ψάχνει στασίδι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι άλλα, πρόξε μεγάλε, ούτε σε 5.000 εκατομμύρια χρόνια δεν θα αλλάξει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξεριζώνεται η πασοκύλα με τίποτε Οπότε λοιπόν μεγάλε Αφού έφτασαν και έφτασε το άντρο Του καπιταλισμού η financial times να υποστηρίζουν Την αριστερά Παρακαλώ πολύ δηλαδή ε, Λοιπόν για την αντιμετώπιση του χρέους Ξέρεις ποια είναι η αριστερά στην Ελλάδα Οπότε λοιπόν μεγάλε Οι συζητήσεις της αριστεράς Λέγε με Λονδίνο Δραγασάκης, μιλιό και τέτοια Φαίνεται ότι πάνε πάρα πολύ καλά Οι συμφωνίες μη μου σκά λοιπόν. Ετοιμάσου! Βαράτε βιολιτζίδες Βαράτε βιολιτζίδες Οπ! Πάτσε φρένο, ρε. Αμαν! Βαράτε βιολιτζίδε! Πάτσε φρένο το μυαλό μα, κυρία μου και κυρία. Κυρία μου και κυρία μου, βαράτε βιολιτζίτε, βαράτε καμπάνε, βαράτε, τρώστε χαλιά. Λοιπόν, θυμόσαστε τη δάκρυ, την δάκρυντε, ντε! Την <Τι> πασοκοπούλα ρε! Την πρασινοσκουφίτσα! Την πρασινοσκουφίτσα, ρε! Πούση μου, παρακαλώ. <Τι> Ποιο είπε, σταματήστε το. <Τι> το, σταματήστε το. Ε! Σωστό, σωστό. Δεν αντέχονται, ρε φίλε. Το σύνθημα εκείνο στον τοίχο που λε: Σταματήστε τον πλανήτη να κατέβω. Πρέπει να αλλάξει. Στα, το λες, σταματήστε τη χαζομάρα σα, τη βλακεία σα. Να ησυχάσουμε, να κατέβουμε. Η τζάκρη, κυρία μου και κυρία μου, κλείδωσε το δικό τη. Όχι, στο που δεν θα ψηφίσει για πρόεδρο δημοκρατία. Ζήτησε άμεσε εκλογέ και πάει στο Τζίριζα. Με λες τέτοια. Φρέναρε ο, ο εγκέφαλό μου, φρέναρε. Φρέναρε σου λέω, φρέναρο η κεφαλός μου, φρέναρο η κεφαλός μου, ένα δύο ένα δύο. ένα δύο, ένα δύο, ένα δύο, ένα δύο σου λέω φράκαρα, έλα πάμε ορίστε Σωστά, σωστά μ' άρεσε Έλα γεια, γεια, Η πιο παλιά ομάδα μου λέει να στείλε ακροαντής εδώ είναι η όφα Όπου φυσάει ο άνεμος Ναι μεγάλε άσε με σου λέω φρέναραν τα φρένα μου φρέναρο εγκέφαλό μου Πανηγυρίζω Πάει τζάκρι, ε, μάζεψέ τους Αλέξη Σώσε με Αλέξη Γουστάρο τράβα μου τη ζαρτιέρα Αλέξη Κυρία μου και κυριέ μου Για να φανταστείς τώρα Πόσο υπερήφανο, πόσο αξιοπρεπής είσαι Η Τρόικα δεν κάνει τον κόπο Ούτε να έρθει στην Αθήνα Σε ουδέτερο έδαφος Στο Παρίσιντε θα συναντηθεί να πούμε ε, Λοιπόν Για να πιστούν να έρθουν στην Αθήνα Να μα κάνουν έλεγχο Ναι, ναι σου λέω, σκέψου ένα πράγμα ότι ούτε τον πεζόδρομο στην Πανεπιστημίου δεν τους επέτρεψαν να φτιάξουνε. Η Τρόικα τους είπε, έπ, στόπρε, τα λέγαμε χθε. στόπρε καραγκιόζεσαι, τι πάει να κάνετε. Μεγάλε κράτα, κοίτα πίσω, περπατάς και αφήνεις αξιοπρέπεια πίσω σου. Έλα. Yeah! <Γιελα> <Γιελα> Οπότε λοιπόν μεγάλε, Ξέχασαμε, έχουμε και την πανελλαδική απεργία της Αδεβί. Ναι. Η... Προσέξτε τώρα, η... η Τρόικα δεν απαιτεί απλά πράγματα. Απαιτεί κανονική δουλεία. Αυτές οι τελευταίες αλλαγές δηλαδή που θέλει για το εργασιακό, στη συνάντηση που θα γίνει στο Παρίσι, και οι απαιτήσει που μπαίνουν στο τραπέζι είναι κανονική δουλεία Αμ, θα σε σώσει ο βρούτσις ρε μεγάλε λοιπόν προσέξτε, προσέξτε ακούστε επανεξέταση του 40% αποζημίωσης όσων, ε, παίρνουν, που παίρνουν όσοι αποχωρούν με σύνταξη και 35 ετία χωρίς όριο, όριο ηλικίας από τις 10 καθώς και όσοι φεύγουν με προϋποθέσεις πλήρους από το ΊΚΑΤ έχουν βάλει στο μάτι τι συντάξεις μεγάλε Είναι τελειωμένη. Έχουν... Απλά ο, ο... για να συγκρατήσει κάποιες ψήφους Ο Σαμαράς αυτά δεν τα κάνει νόμους Ακόμη θα γίνουν Κατάργηση της προσάφξησης του 75% Στο ημερομίσθιο της Κυριακής Καλά αυτό ούτως η αλέος, είναι κατεργημένο Έτσι Άρση προστασίας απολύσεων για άτομα Με ειδικές ανάγκες που προσλαμβάνονται Με τον τάδε νόμο Ναι ρε. Έλα ρε τώρα που θα παίρνουμε άνθρωπου με ειδικέ ανάγκε. Εμεί θέλουμε αρτιμελεί. Σαν το Σταϊκούγα, σαν το Βρούτσι, σαν το Σαμαρά. Θέλουμε τέτοιου να μα κυβερνάνε. Αρτιμελεί με μυαλά αρτιμελεί. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Περαιτέρω μείωση αποζημιώσεων, απόλυση όταν η καταγγελία σύμβαση κτλ. Κοιτάξτε τι έχουν βάλει στο μάτι. Τη μη δεσμευτική ανανέωση των εποχικών συμβάσεων 90.000 εργαζόμενων στον τουρισμό. Κατάλαβε, αυτή είναι η ανάπτυξη. Αυτό για τέτοιε αναπτύξει σου μιλάνε Για σκλάβους τους έχει από το λαιμό 90.000 90.000 τους έχει από το λαιμό Αν θα έχουν μεροκάματο και το, το, το, του χρόνου το τρίμηνο Που θα, που θα έρθουν περισσότεροι τουρίστες Αυτή είναι η, η, η κατάσταση Μουσική Προσέξτε Την αύξηση του ανώτατου ποσοστού των εργαζομένων Υποδοκιμή ασκούμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Δηλαδή αυτών οι οποίοι δουλεύουν τσάπα Αυτά ζητ... Όχι ζητάνε Ο Σαμαράς αυτή τη στιγμή δεν τα κάνει νόμους Γιατί προσπαθεί να συγκρατήσει κάποιες ψήφους ακόμα Ορίστε <Συλίου> Αλλά λέει ότι λέει σε συνάρτηση με τις, τις τεράστιε ξενοδοχειοικές μονάδες που κλέψανε γυαλούς και τέτοια που θα, θα, θα χτίσουνε, εδώ πέρα θα υπάρχουν οι θαγενείς που θα δουλεύουν για το φαΐ και θα είναι πολύ, πάρα πολύ, το φαΐ που θα τους δίνουνε ως αμοιβή για τη δουλειά τους. Αυτά, πέρα από αυτά που συμβαίνουν με τα παιδιά σου σήμερα, όπως λέει ο Αντώνης, κοντεύει να πάθει έμφραγμα, αυτά συμβαίνουν. Και δε σε νοιάζει ρε πουλάκι μου, δεν σε νοιάζει τώρα τι να κάνουμε. Δε σε νοιάζει, γιατί πιάρεις το και, και του παιδί του το χώμα. Τι μου πω άλλος χθες, να τον βαρέσω λέει, στο χωριό μου, λέει είμαι ντορικός. Γιατί είναι ντορικός, τι με σου πω ρε, μεγάλε. Άγνωστε ε, βουλέ του μαλάκα, Άγνωστε ποιες βουλές, έχει και βουλές πάει στο διάολο, λοιπόν και σου τσαμπουνάνε τώρα έξοδο από τα μνημόνια τα λέγαμε χθες αυτά που, που διαπαραγματεύονται δίθε μου τάχα μου για έξοδο από τα μνημόνια είναι οι άμεσοι αφορούν την άμεση επιβολή των απαιτήσεων των δανειστών γιατί μεγάλε με το παρόν πρόγραμμα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου μόνο κατά το χρηματοδοτικό του σκέλος και μόνο από τα λεφτά της ΕΕ αυτό λήγει 31 το παρόν πρόγραμμα το πρόγραμμα του, Νομισματι... του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου τρέχει κανονικά και δεν υπάρχει ελληνικό αίτημα για τη διακοπή του. Ενώ το πρόγραμμα τη ΕΕ σου Ευρώπης συνεχίζει με την ατζέντα των δράσεων για μια ακόμα διετία. Τι έξοδο από τα μνημόνια σου τσαμπούνανε. Τι πανηγυρίζει με, με όλε αυτέ τι μαριονέτες που βγάζει τα ξεπουλημένα σου κανάλια και παλαμακίζουν. Και καλά, αυτοί παλαμακίζουν. Κανάλια και μαριονέτε. Εσύ είναι μπαρμίτσο, γιατί παλαμακίζει. Εσύ είναι μπερπαμίτσο, γιατί παλαμακίζει. Ποιο είναι ο λόγος ρε, παλουκάρι, μου να Οπότε λοιπόν, μεγάλε, το αφεντικό θα έρθει και θα σου πει την πραγματικότητα, την αλήθεια. Στην προκειμένη περίπτωση, του αφεντικό σου είναι ο Σόιμπλε και σου λέει η Κομισιόν έχει δικαίωμα να ασκεί βέτο σε εθνικού προπολογισμού. Και γιατί το είπε αυτό ο Σόιμπλε. Διότι πήγε να, πήγε να βάλει και έβαλε χέρι Στον ελληνικό προϋπολογισμό Θα μου πεις δεν θα το έκανε Φυσικά θα το έκανε Του πήγε ο υποτακτικός προϋπολογισμό Και δεν θα τον διόρθωνε το αφεντικό Σε παρακαλώ πάρα πολύ Και στο λέει ξεκάθαρα λοιπόν Η Κομισιόν έχει, Να έχει δικαίωμα βέτο Στους προϋπολογισμούς Ορίστε Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα <χαλή> τώρα, τώρα. Έχω μια κακούργα τηλεαγροάτρια Είναι αυτή που μου είπε για τνίβ <χαλή> Μου λέει τα ωραία Μου λέει θέλω να τονίσεις Μου λέει ο Αρτιμελής Σόιμπλε ε, Εγώ θα σου απαντήσω το εξής Η αρτιμέλεια ενός ανθρώπου Φαίνεται στο, στο μυαλό του Φαίνεται στην περπατησιά του στην κοινωνία άσχετα αν μπορεί να περπατήσει ή αν τσουλάει σε ένα καροτσάκι ή αν έχει δεκανίκια ή αν Γιατί εγώ ήξερα έναν άνθρωπο που σε όλη του τη ζωή περπατούσε με δεκανίκια επειδή τραυματίστηκε ε, ο Σεύζωνας εδώ πάνω στα βουνά και η πατρίδα φυσικά δεν του έδωσε ποτέ σύνταξη. Λοιπόν, <και>, και μια ζωή περπατούσε με δυο πατερίτσες. Ξέρετε... Τι αρτιμέλια είχε στο μυαλό και τι αξιοπρέπεια είχε Τόση που δεν μπορείτε να φανταστείτε Πέντε δισεκατομμύρια σόιμπλε δεν έφταναν ούτε σε μια κουράδα που έκανε Από το φτωχικό φαΐ που έτρωγε ε, κάθε μέρα Όπως ε, δεν τον έφταναν όλες αυτές οι κουράδες που αποκαλούνται Έλληνες αυτή τη στιγμή Και συμμετέχουν, συμμετέχουν παλαμακίζοντα και ψηφίζοντας όλες αυτές τις ιστορίες διότι αυτή τη στιγμή Ελληνά μου, σε καταλαβαίνω, η ελπίδα σου είναι να έρθει ο Αλέξης να τα, να τα αλλάξει όλα αυτά. Πώς να τα αλλάξεις το, να τα αλλάξει όλα αυτά. Τον ρωτάς τον Αλέξη αν μπορεί να τα αλλάξει. Τον ρωτάς τον Αλέξη τι συμφωνίες κάνει αυτή τη στιγμή που γυρνάει ο ίδιος και η υποτακτική του ανά τα Ευρώπας, ανά τα Βατικανά, τας Ρωσίας και τας Κολομβίας με το κεφάλαιο για να κυβερνήσει. Και σου λέω εγώ, κάνε και μια άλλη ερώ Θέλει να κυβερνήσει τελικά Εγώ σε ρωτάω Σου κάνω μια ερώτηση Μπορείς να ρωτήσεις τον Αλέξη Θέλει να κυβερνήσει τελικά Παρακαλώ Μπορείς να Ναι σου είπα χθε. Δεν σου είπα χθε. Ω, καλύτερα Δεν σου πω Φίλε μου σου απάντησα χθες Για το αν θέλει να τα αλλάξει Ξέχασες το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ Το ίδιο συνδικάτο Τα ξέχασες αυτά Ε δεν νομίζω να τα ξέχασες Το ερώτημα λοιπόν είναι Θέλει ο Αλέξης να κυβερνήσει Εσείς τι λέτε Και τόσο γρήγορα όσο τραβάει Τα, τα... τα βρακιά του εκεί για να κυβερνήσει Να κυβερνήσει με τι Ποιους και ποιον τι ακριβώς θα κυβερνήσει ο Αλέξης. Τέλος πάντων, δικό τους πρόγραμμα. Δικό τους ε, θέμα αυτό. Αυτοί έχουν το καρπούζι, το πεπόνι, αυτοί είναι υποτακτικοί, αυτοί κάνουν τα κόλπα. Οπότε λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου, οικονομισιόν έχει δικαίωμα να ασκεί βέτο σε εθνικούς προϋπολογισμούς, είπε το αφεντικό σου, γι' αυτό σκάσε και κολύμπα. Εσύ έχει υπόψη σου ότι με νέο νόμο τα κατασκευμένα ακίνητα, θα βγαίνουν σε πληστηριασμό, πρόσεξε, με βάση την τρέχουσα χαμηλότερη εμπορική αξία και όχι την υψηλότερη αντικειμενική. Αυτά αποφασίζουν αυτοί που σε καθημερινά. Κατάλαβες μεγάλε ποιοι τα αποφασίζουν έτσι. Ο νόμος μπαίνει σε λειτουργία το 2015. Οπότε οι τράπεζες κρίνουν, όποτε οι τράπεζες κρίνουν ότι τους συμφέρει να κατάσχουν ακόμα και την πρώτη κατοικία θα το κάνουν μεγάλε. Με το νόμο αυτό επίσης οι τράπεζες και οι σπραχτικές εταιρίες θα μπορούν να κατάσχουν άμεσα τα ακίνητα οφειλετών για δάνεια ακόμη και για κατανολωτικά ελινάρα μου, ε; Γιατί εσύ μπορεί να ξέχασες τα γαμοδάνεια και τα διακομβοδάνια; Πως τι; ναι ναι άμεσα άμεσα άμεσα ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Όπω το λες άμεσα. Άμεσα. Λοιπόν, μεγάλε. Θα μπορούν να κατάσχουν άμεσα ακίνητα ωφελετών για δάνεια, ακόμη και καταναλωτικά, και σε χρόνο express για να το πληστηριάζουν σε εξυφθυλιστικέ τιμές σε κουράκια. Σε κουράκια. Εντόπια και διεθνή. Θα έχουν στον πεζαχτά το μετρητό και με ένα πινακίου φακή θα σου παίρνουν το σπίτι. Επειδή έτσι αποφασίζουν αυτοί για του οποίου σκίζεσαι αυτή τη στιγμή και τρέχεις και παλαμακίζεις και μαζόχνεσαι σε ξενοδοχεία στην Πρέβεζα να σου λένε οι ήρωες της Νέας Δημοκρατίας Α, πα, πα, πα, ο βορίδης στην Πρέβεζα φωνάξαν τον Βορύδη για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας Γεια σου ρε Πρέβεζα Λεβεντογένα παρακαλώ Τε Ωριμώ, άστο σου λέω αυτό. Άστο σου λέω, άστο. Ξέρε και εσύ τουλάχιστον ξέρει εκείνο που λέει το τραγούδι. Απελπίστηκα την <laughs> Τέλο, σου λέω, άστο. <laughs> γεια σου φίλε, γεια. Ρίγα Νάκη, εσύ τουλάχιστον το ξέρει το τραγούδι. Εγώ σου λέω, μέχρι σήμερα πίστευα ότι κάτι θα γίνει, μια τελεία. Ξέρε, μια μπαμπού, μπα, μπα, μια αναταραχή. Έτσι από το τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε αυτό πια στην Ελλάδα. Μεγάλε, δεν, είμαι, δεν είναι, είναι σε ύπνοση τούτο το πράγμα. Είναι σε βόθρονο δηλαδή. Δεν υπάρχει σου λέω, δεν βρίσκεις λόγια σου λέω, με ο πατέρας με εγκεφαλικό, είμαστε μου λέει 200 γονείς αυτή τη στιγμή, ζητάμε να μιλήσουμε με κάποιον και μας γράφουμε στα παπάρια τους, Κοτεύουμε να πάθουμε εγκεφαλικό για τα παιδιά μας, δεν ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας, τι άλλο να είναι να σου κάνει ρε μεγάλη; τι άλλο να σου κάνει, οπότε αυτό που λες αν έχουν στο σπίτι γκρά οι Έλληνε, άστο το τον έχουνε για να πηγαίνουνε να κάνουν τον άντρα στο αγριογούρουνο Σε καμιά μπεκάτσα Σε κανένα λαγό Ξέρεις πόσο άντρας είσαι άμα Καρτέρι στο λαγό Γι' αυτό τα έχουνε Να βγάζουν και φωτογραφία για το facebook Με το λαγό κρεμασμένο στα μάξι. Πίστεψέ με αδερφέ που σου λέω Δεν σου λέω υπερβολές Τελικά μέχρι εκεί έφτανε η αντρίλα μας Μέχρι εκεί έφτανε η αντρίλα μας η αντρίλα μας όλη αυτή τη στιγμή είναι ο Γιουργάκης Ο Σαμαράς και όλα αυτά τα... και οι δεξιώσεις στη Χάφινγκτον Είδα μια γριά εκεί, παρακαλώ. Ξντάω έχετε στο κεφάλι, όχι γκρά. Δεν έχεις γκρά στο κεφάλι, γκστάω έχεις στο κεφάλι. Είδα μια γριά παιδιά. Εκεί να πούμε, φοράει μια γούνα πετρόλε Εκεί στη που πήγε, και διάλονα, άλλο να πούμε. Τι έχει, τι μαζεύτηκε κύριε πούσι μου να πούμε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μαζεύτηκε, σου λέω. Για να προσκυνήσουν την Αριάννα Γεια σου, Ρε Αριάννα, αρχόντισα. Μεγάλη, γι' αυτό σου λέω, αδερφέ. Όχι την τι, κράμουλε, τι, τι τίποτα. Με την Όπισθεν πάμε κανονικά. Οχ, έλα, έλα μεγάλε άνοιξε η ρύθμιση των 100 δόσεων Κουσιάτε, κουσιάτε να ρυθμίσετε 56χρονος ξενοδοχοϊπάλληλος κρεμάστηκε στο Ηράκλειο Φυσικά αν το βορίδι εδώ που τον φέραν στην Πρέβεζα Φέραν το βορίδι. Πρόσεξε, μαζόχτηκαν, τους έβλε, τους είδα εκεί πέρα σε κάτι φωτογραφίες Καμιά τριανταριά τόσοι παραπάνω δεν ήταν γιατί οι παρατρεχάμενοι εκεί, οι δημοσιογράφοι και τέτοιοι, ήταν παραπάνω, να τους μιλήσει ο βορίδης για τα 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα, θα επαναλάβω μια κουβέντα και απευθύνομαι σε εσά, στους δεξιούλιδες πατριωτούλιδες. Ένα δευτερόλεπτο της έρμης ζωής σας, αν συνειδητοποιήσατε τι κάνατε σε τούτη τη χώρα 70 χρόνια τώρα, με λεπίδι γιαπωνέζικο θα κόψετε το το κρδελάνκο σας Αλλά για να συνειδητοποιήσεις πρέπει να έχεις συνείδηση Για να μην πω και μυαλό Πού να το βρείτε πια Πού να το βρείτε Και τη συνείδηση και το μυαλό Πού να το βρείτε Είναι ανύπαρκτα στο σαρκείο σας Που περπατάει στα δυο Είναι ανύπαρκτο Και ανύπαρκτη. και η συνείδηση και το μυαλό Παρακαλώ Γεια σου πηδήμο Φάγαμε ψωμί, φάτω μαλάκα το ψωμί τώρα, φάτω, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι. Μπήκε, πήγες λίγο απ' στους πηδουτήσεις, γιόλα, γιόλα, γιόλα, Μεγάλε που τσακώνεσαι με αυτά τα όντα, όντα, δεν είναι όντα αυτά, αλλά είναι τέλος πάντων, που σου λένε ότι ο Καραμάνα μας έβαλε νιόκ και φάγαμε ψουμί. Έφαγαμε ψουμί αυτήν. Θα σου πω κάτι που είπε ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Λοιπόν, και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, αν και αποφεύγω να χρησιμοποιώ ορίσεις μεγάλων ανδρών. Όμως, τούτο είναι καταπληκτικό. Η πίνα έρχεται και φεύγει. Η αξιοπρέπεια αν φύγει δεν ξαναγυρνάει ποτέ. Από τη στιγμή που χόρτασε ψουμί από τον καραμάναλή ο Σχουριανός Χέσι ψελά για γνάντι Βισλιάου Πουάρτας ψουμί του έβαλες νιόκ Αναγαλών Α Εσύ, ναι, ναι ναι Σωστά μου παρατηρεί ένας φίλο Αυτά δεν είναι λόγια μεγάλο ανδρό, Είναι λόγια που... ενός άνδρα που τα είχε μεγάλα Οπότε επιτρέπεται να τα λέμε Έτσι είναι μεγάλη Όπως το λες Έτσι είναι Χόρτασαν ψωμί και την έχουν χεσμένη την αξιοπρέπεια Γιατί την εποχή που δεν ήταν χορτασμένη με ψωμί Βάζαν και την αξιοπρέπεια μπροστά Κατάλαβες Είχαν και κάτι Τώρα πια είναι τόσο λιγδωμένος ο εγκέφαλος μεγάλο όλων αυτών Που όλα αυτά που μου πες τους τα λέω σε μια, σε μια κουβέντα Αν για ένα τρισεκατομμύριο του δευτερολέπτου διαπιστώσουν με το, α, με, το, με το ανύπαρκτο μυαλό τους και την ανύπαρκτη συνείδησή τους Το έγκλημα που διαπράξαν αυ, σε αυτή τη χώρα 70 χρόνια τώρα Θα πάρουν ένα λεπίδι γιαπωνέζικο, το έχουν και κρυμμασμένο στον τοίχο Και θα κόψουν τον κρδελάγκο τους Αλλά τι να περιμένεις Τώρα πια ο κρδελάγκος τους δεν κόβεται έχει, έχει, γίνει, έχει τσιμεντοποιηθεί το λίπος Με έτσι Οπότε λοιπόν δεν ρωτάγανε εδώ στην Πρέβεζα το βορείδι για τον απαγχωνισμό του 56χρονου, ο οποίος από ό,τι λένε εκεί πέρα αντιμετώπιζε έντονα οικονομικά προβλήματα και φυσικά δεν αυτοκτόνησε κι αυτός από έρωτα όπως το μας έλεγε το ελληνοφανές καρτούν Γιοργιάδης και το ναζιστοφανές πέρα για πέρα άτομο Βορύδης. Ας εδώ και τους μίλαγε για δημοκρατία και τον το χειροκρόταγαν. Τον χειροκρόταγαν σου λέω Τον χειροκρόταγαν, στην Πρέβεζα όλα αυτά <Τι> Λοιπόν μεγάλε Όπως έχουμε πει στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα Υπάρχει μόνο η ανάπτυξη του Σαμαρά Με σκλάβους Με κουράδες τουριστών Και τέτοια Δεν έμεινε τίποτα από βιοτεχνία Δεν έμεινε τίποτα όρθιο Από βιοτεχνία και μεταποιητική επιχείρηση Στην Ελλάδα Θυμήθηκαν λοιπόν τώρα, πρόσεξε Να βγάλουν νόμο Και να κατεργούν την άδεια λειτουργίας για 900 επαγγέλματα Άσκηστα Θα μου πεις Αυτά τους λένε τα αφεντικά τους να κάνουν Αυτά κάνουν Οπότε Μεγάλε Θα επιμείνω Θα επιμείνω στο ότι ακόμη Δεν είδαμε τίποτε Ακόμη δεν είδαμε τίποτε Τίποτε σου λέω Η Διεθνή Οργάνωση Εργασία έκανε έκθεση για την Ελλάδα. Ναι, σου λέω. Και αναφέρει ότι έχει παρατεταμένη ανεργία. Σώπα! Μη μα το λε, Δε Διεθνή όπως σε λένε, Οργάνωση Εργασία. Η οποία λέει η ανεργία θα οδηγήσει σε κοινωνική κρίση. Άσε σε ρε, ποια κοινωνική κρίση να οδηγήσει, αφού κάναμε ιατρία κοινωνική πυριποίησή εμεί. Μαζεύμαστε, γλεντάμε, τρώμε τον άμπακο και κάναμε και ιατρίο. Κάνουμε και ιατρίο για του φτωχού. Εντάλαβες, ναι ρε σου λέω, είναι τα, είναι τα νέα ήθη, οι, οι νέε εκδηλώσεις, πώς θα τις πω δηλαδή, αλληλεγγύης στην κοινωνία. Με ρυθμούς ανάπτυξης λέει η εργασία στην Ελλάδα θα επανέλθει στους ρυθμούς του 2008, το έτος 2034, προσέξτε, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μεγάλε, γιατί χρειάζονταν να περάσουμε τόσα... Και να μας ξεσχίσουν για να επανέλθουμε στους ρυθμούς του 2008 το 2.34 Όπως μας λένε αυτές οι εκθέσεις Γιατί Γιατί ρε παλικάρι μου Γιατί, για ποιο λόγο Γιατί Μήπως μπορεί ένας από τα κόμματα να μας απαντήσει Φυσικά δεν πρόκειται Όμως 40 ευρώ την ώρα πληρώνουν για καθηγητές Ακούστε τώρα γιατί Για να κάνουν λέει ε, Να μάθουν ξένες γλώσσες οι βουλευτές Δηλαδή πληρώνουν 40 ευρώ Την ώρα να μάθει ξέρω εγώ αγγλικά ο Ταμήλος Παρακαλώ mm. Τι να στερηθούν γιατί είχαν ποτέ αξιοπρέπεια για να στερηθούν <laughs> έλα. Το έκανα, ναι, το, το σοβάρεψα εγώ, έγινε. <laughs> ευχαριστώ, ευχαριστώ, έλα, για. έλα. Έτσι, σωστά, σωστά. Σωστά, σωστά, σωστά. Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Ό, να σου πω κάτι, όχι το φα να τους uh, κόψεις Ρε, σου λέω, ο άνθρωπος σε έξαλλη κατάσταση μου μίλαγε σήμερα. Τα παιδιά μας, ρε, τα παιδιά μας μου λέει και δεν ενδιαφερόμαστε. Παρακαλώ. Έτσι, σωστά, ναι. Εκεί του συμφέρει να αντιγυρίσουν την κατάσταση, ρε φίλε. Στο 2008, που οι οικοδόμοι ήδη είχαν ένα χρόνο χωρί δουλειά, οι αγρότε ήδη πούλαγαν 10 λεπτά τα μανταρίνια, τα γνωστά. Ό,τι θέλουν να κάνουν, ρε μεγάλε. Ό,τι θέλουν κάνουν Το θέμα είναι ε, να επανέλθω στο, και στον προηγούμενο φίλο Να τους λείψει το είναι Ρε σου λέω ο άνθρωπος με πήρε σε έξαλλη κατάσταση ε, Πάθαινε απανατάει κεφαλικά Μα τελειώνουν τα παιδιά μας μου λέει Και δεν ενδιαφερόμαστε εμείς οι γονείς Ο γονιός μου τα έλεγε δεν τα λέω εγώ μεγάλε Ξέρω εγώ τι να σου πω το παιδί σου τσίπρα Χτες λοιπόν, ο... λοιπόν εκεί που γλένταγε ο καμίνης, το... Στο μουσείο της Ακρόπολης κέντρο και, και τα Μπρίκ με την Αριάνα και, τα άλλα, και τις άλλες τσιτωμένες γριές. αυτέ είναι τραβηγμένε όλες οι γριές. Λοιπόν, ε, έδωσε συνέντευξη σε ισπανικό ραδιόφωνο. Ακούστε τι είπε. Ακούστε τι είπε και να τον λούζονται οι ψηφοφόροι του και οι Αθηναίοι που τον καμαρώνουν. Ακούστε τι είπε. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Το να μιλά κανείς για ανθρωπιστική κρίση εδώ είναι υπερβολικό. Ο Καμίνης τα έλεγε αυτά χθες. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Με την Ισπανία έχουμε πολλά κοινά σημεία. Είμαστε πολύ ανοιχτοί. Προσέξτε, μας αρέσει να τραγουδάμε, να χορεύουμε, να κουβεντιάζουμε, να τρώμε. Ζούμε το βράδυ, υπάρχει πολύ νυχτερινή ζωή. Μας αρέσει πολύ η ζωή, την απολαμβάνουμε. Αυτά δήλωσε χθε. το λιγδωμένο, χορτασμένο δίποδο το οποίο οι κομματικοί σας μηχανισμοί το κάναν δήμαρχο στην Αθήνα. Αυτά δήλωνε χθε. που είχαμε αυτοκτονίες, παιδιά να κρέμονται από τα κάγκελα, φοιτητές να, να τους εξευτελίζουν, νεολαία να την πετάνε στον κεάδα και πιο διάδα, στον κάδο των απορριμμάτων Ασθενεί να μην χειρουργούνται στο υποκράτο γιατί δεν υπήρχαν καθετήρε. Ασθενεί να πεθαίνουν γιατί δεν του βάζουν, δεν πήρε φακελάκι ο γιατρό. Παιδιά να πουντιάζουν αν είναι ανοιχτό το σχολείο. Αυτά είπε λοιπόν το φερέφωνο δίποδο που με του μηχανισμού σα το κάνατε δήμαρχο Αθηναίων. Αυτά είπε. Του αρέσει να τραγουδάει. Επίση, να σου πω καμίνι μου, και σε κάποιου Σιριζέου αρέσει πολύ να τραγουδάνε. Κάθε τρεις και λίγο στείνουν γλέντια και χορού με αφορμή το, τη γιορτή της Πεταλούδας, τη γιορτή της Μπότσκας, την δημιουργία κοινωνικού ιατρίου για να δημιουργήσεις κοινωνικό ιατρίο μεγάλε. Πρέπει να το κάνεις μέσα από γλέντια και γλυκούς χορού. δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτά, αυτές τις εποχές, ποιοι τα κάνουν. Τα κάνουν άνθρωποι σκεπτόμενοι Τα κάνουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το κοινωνικό δίκαιο Που βλέπουν δίπλα τους το πρόβλημα Τα κάνουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το αύριο του παιδιού σου Φυσικά και όχι Τα κάνουν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει να περνάνε καλά τώρα η βάρος σου Παρακαλώ Ναι, ναι. Έτσι, ευχαριστώ έτσι, παλιά χορεύανε λέει στον τάφο σου. τώρα λέει να, να χορεύουν για τον τάφο που σου σκάβουνε. Φίλε μου, τι να σου πω, δεν έχω... Δηλαδή, το ερώτημα είναι απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα, αυτό που απέμεινε, είναι βυθισμένη στο χάος, είναι βυθισμένη στο πένθος με αυτά που συμβαίνουν. Στους νέους, στους γέρους, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην υγεία, στην παιδεία, παντού. Εκείνοι που χαίρονται είναι οι τα, τα παπαροκομματόσκυλα και η χοντρόπετσι. Η χοντρόπετσι, πως αλλιώς να σου το πω. Είναι προσωπική η τοποθέτηση. Είναι προσωπική η τοποθέτηση. Όλα τα άλλα και μεγάλη πρόσεξε πρέπει να, να, να δείχνουμε και στους μαλάκε πως γλεντάμε εμείς Να βλέπουν πως γλεντάμε. Ότι μισή μισθή και γλυντάμε. Και το ερώτημα είναι το εξή. Αν έναν πάρει από αυτού και του πει τι έκανε στη ζωή σου, τι έκανε, θα σου πει διορίσικα με διόρση του κόμμα. Μιόρση. Μιόρση. Είμαι τσιδεμόσικη και τσιπερισία. Ζητήτ! Ζητήτ! Για να του ζητήτ! Αυτή είναι η πραγματικότητα μεγάλε. Και τρέχα και κατούρα και κάνει ό,τι θέλει. Έχω και άλλα θεματάκια, δεν προλαβαίνω όμω. Δεν προλαβαίνω όμω μεγάλε. Προλαβαίνουμε όμως να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι να σας το αφιερώσω ολωνών και να γυρίσουμε να κλείσουμε ομού και όλοι μαζί ΖΔΕΤ στην καμαρά μου μη μου τα πια μέτρισε με το δάκρυ σου τριάντα τόσα χρόνια κι αν σου δώσα και γόνια σου πήρα την καρδιά μέτρισε, μάνα, μετρισε χρόνια στην εξορία μέτρησε μάνα, μετρισε τα χρόνια στα βουνά και πες περίσεψε μια ώρα ευτυχία μια ώρα για γυναίκα και παιδιά Και πες μαμάς, περισσεψε μια ώρα ευτυχία, μια ώρα για γυναίκα και παιδιά. πέ τη μου δεν βρίσκει στην καρδιά μου τα κρίσα τα μαλλιά μου δεν θέλουνε φίλια πέ με μες με τη μου να ζω στην περηφάνια επίρα την ορφάνια έτσι την έρημιά. Μέτρησε μάνα, μέτρησε χρονιά στην εξορία. Μέτρησε μάνα, μέτρησε τα χρονιά στα βουνά. Και πε μα περίσεψε μια ώρα ευτυχία μια ώρα για γυναίκα και παιδιά και πες μ' αν μια ώρα ευτυχία μια ώρα για γυναίκα και παιδιά Αμέντηκε νε, αμέντηκε νε, κατ' τι τζι, τζι, τζι, τζι, τζι, τζι, Τιλιτικιτι τσίκι. Εμένα αυτό μας απέμεινε Λοιπόν σας προτρέπω να μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο γιατί θα σας παρουσιάσει μια φοβερή ιστορία ο καναλάρχης και θα πέστε από τα σύννεφα για μια ακόμη φορά Ναι σου λέω αφορά την παιδεία μας Ο, Λοιπόν αυτά μην είστε συντονισμένοι Κυρίες μου και κύριοι εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την ακρόαση και για τις παρατηρήσεις σα για όλα Μαρία Ευχόμεθα να είσαστε Απαξάπαντες πολύ καλά Γεια και χαρά σας τον 1,5 FM στέο.